100,9 FM Την ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω τους κανόνες της δεσμευμένη δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου για ότι συμβαίνει με προκάλημα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή τη χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησίας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 Κύριες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Αρτά και καλή σας μέρα 101,5 λοιπόν, εδώ είμαστε, στον τοίχο θα στηθούμε και σήμερα Γιάννης Λαζάρου, εδώ στο μικρόφωνο 26814060, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, να μας πείτε κανένα, νέο, ένα παλιό, μια ομορφιά, εδώ είμαστε Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Συνδεδεμένοι μέσω ραδιοφώνων τοπικών Όπως παραδείγματος χάρη e, Art FM στην Κύπρο Του Νικολάου Αμαρα, Αμαράντου Και του Κώστα Γκιόνη στην Κοζάνη Και σε όλους τους άλλους φίλους που είναι συνδεδεμένοι τα ραδιόφωνα Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποια Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους εντός και εκτός Ιερής Αγελάδος Καλή σου μέρα, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ηχητικό που μου στήλες Αυτή την ιστορία πάντως ένα φίλο μου στήλε ένα ηχητικό για την ιδιωτικοποίηση της υγεία στην Ελλάδα Έχουμε παρουσιάσει κατ' επανάληψη από εδώ όλες τις λαμογίες, όλες τις τροπολογίες, όλους τους νόμους και ό,τι φουστιά έχουν κάνει για να ξεφτιλίσουν το σύστημα οποιοδήποτε σύστημα υγείας υπήρχε ή ασφαλιστικό για να περάσει στα χέρια ιδιωτών η κατάσταση αναλυτικά βέβαια σε αυτά αγαπητέ Δημήτρη δεν δίνει κανένα σημασία καλά ρε Χρήστο πρωί πρωί έξι ώρα είσαι bit για bit δηλαδή άκουγες την εκπομπή και γιατί την άκουγες λάθρα με ακουστικά τι έκανες δηλαδή Χρήστο σε όλους του φίλους δημόν καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και κυρίες μου και Μία Μιας και δεν δίνει κανένα σημασία Σε ό,τι έχει γίνει Σε ό,τι έχει Σε όλη αυτή την ανάπτυξη που έχει καταστρέψει την κατάσταση Σε ό,τι νόμου και τροπολογίες όπως είπαμε Προηγουμένως φίλε Δημήτρη έχουν ψηφίσει Για τη δική του πάρτη. Αυτή την περίοδο έχουν λυσάξει Να βγει του πηδί οι... οι εκλογές αυτή τη φορά, οι, λένε, οι εθνικές εκλογές, ναι, έχουν ξεπεράσει τη γελιότητα των δημοτικών εκλογών όπου ο Μίτσος, ο τριτοξάδερφος του Μπατζανάκη της Φρόσος, ο... που είναι γνωστός με τον Πυροσβέστη που σου σώσει... είχε σώσει τα κατσίκια Λοιπόν και είναι καλό παιδί να το... Αυτό να πούμε να το βάλουμε Στο, στο δημαργείο yeah. Κάτι ανάλογο συμβαίνει Με αυτές τις εκλογέ <laughs> Όπου έχουν ορμήξει Είναι καλό παιδί ο ένας είναι καλό... Όλα καλά παιδιά είναι Λοιπόν για να σε σώσουνε, Μεγάλε Να σε σώσουνε, διότι θα σε σώσουν Γνώστες ε, οι πάντες ε, Όλων των θεμάτων Ειδικά των εθνικών, οικονομικών ε, Θα σε σώσουν. Οπότε ο τρίτομπατζανάκης του ξαδέρφου της ε, ε, Φρόσος είναι έτοιμος να εισέρθει με γραβάτα στη Βουλή και κουστούμι, ε, μην ξεχνάμε και το κουστούμι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εντάξει, πέρα από τη δυστυχία η οποία, η οποία, κυρία μου και κυριέ μου, θέλουμε δεν θέλουμε από τις πολιτικές αυτών των υποψηφίων... Υπάρχει υπάρχει και γέλιο χοντρό Γι' αυτό λοιπόν πριν πούμε καμιά ειδησούλα της προκοπής Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα αυτά τα σούργελα Σε όποιο τσιμπήσαμε δηλαδή έτσι γενικώ, Που είναι πάνω απ' όλα είναι σωτήρες Κόπτονται για το καλό σου Αν δεν το έχεις καταλάβει τώρα εσύ Τι να καταλάβεις κιόλα. Λοιπόν μια υποψήφια στην Αθήνα Της Νέας Δημοκρατίας παρακαλώ Για παράδειγμα έχει κάνει φακελάκια με το προοικογικό της φυλάδιο Και μέσα σε κάθε φακελάκι Βάζει και δύο λεπτά του ευρώ Όπως το ακούτε Λέει θέλω λέει, να σας δώσω δύο λεπτά Για να σας πληρώσω το χρόνο Τον οποίο θα διαθέσετε Για να διαβάσετε Πόσο καλή κοπέλα, μητέρα Επιστήμων είμαι Και κοινωνικό άνθρωπος Μας δίνει δηλαδή δύο λεπτά για να διαβάσουμε Ποιο είναι το σούργελο Λοιπόν το θέμα είναι το εξή. Θα μαδίνεις δύο λεπτά κυρία μου για να σου διαθέσουμε δύο λεπτά από το χρόνο μας Για να σου διαθέσουμε την ψήφω μας Πόσα δίνεις Πόσα είναι, είναι Αυτά είναι προκεχωρημένα μυαλά μεγάλα δεν μπορείς να α, Με αυτά τα μυαλά Θα Θα πας Θα πας θα πας, πας, πας σύσομό Όλο, όλο Ούλη μαζί θα πάμε στη σωτηρία Κυρία μου και κυρία μου όμως εκτός από αυτά τα πανέξυπνα μυαλά έχουμε και τα χριστιανικά μυαλά. Για παράδειγμα ο αποστόλης ο Γιέτσος λοιπόν από στη Στηλίδα πήγε στην ωραία πύλη της εκκλησίας. Οι παπάδες φόραγαν εκεί τα χρυσοπίκλτα να πούμε σαν αυτά που φοράει ο ο, ο, ο, ο, ο rock star πως το λένε εκεί. ο λέμε να πούμε ο του το φτιάναν τα μικρόφωνα λοιπόν Ψηφίστε με, είμαι καλό Χριστιανό, του είπε ο Απόστολο. Λοιπόν, παιδιά, από την ωραία πύλη. Λοιπόν, ε, ε, Χριστώ αδελφοί, ψηφίστε με. Δεν θα σα προδόξω. Οι παπάδε εκεί, ρε ρούχα οι παπάδε, τα βλέπω σε φωτογραφία δηλαδή. Όλου λέγουδα να πούμε και τη βελονιά Η απόδειξη μεγάλη του ότι δεν υπάρχει Θεό είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με του παπάδε και του γλέτσους Λοιπόν, δεν θε άλλη απόδειξη. Ένα σημαδάκι, θα το δείχνει ρε παιδί μου, κάτι θα έκανε δηλαδή. Δεν μπορεί να τον ξεφτιλίζουν έτσι. Δεν μπορεί το, το Θεό δηλαδή, να τον ξεφτιλίζουν έτσι. Και όλα τα ιερά και τα όσια, ό,τι υπάρχει δηλαδή, δεν, μπο, δεν γίνεται. Λοιπόν, ε, δεν γίνεται ας πούμε να έχει προ, προπονητή του Μπάοκ, τον Αναστασιάδη, ο οποίος ε, τον βοηθάει ακόμα και στον χέσει η Παναγία. Τόσο την ξεφτιλίζει αυτή την Παναγία Δεν μπορεί να έχεις α πούμε το γλέτσο και τους παπάδες Από μέσα στις Τους του Θεού Να κάνουν αυτά που κάνουν για το ψηφαλάκι Και να μην κουνάει λίγο τον τρούλο Κούνα λίγο τον τρούλο ρε παιδί μου Εκεί να τους πει Και πες τους ρε Σίγγεσα Λοιπόν μεγάλε ε, Αυτά που λέει σε συνέβησαν στο... στο Στο ναό εκεί στη Στυλίδα Όπου οι οι χριστιανοί έπεσαν τούρλα εκεί πέρα Και όλοι μαζί θα ψηφίσουν το γλέτσο για να σωθούν Άρε κουκουέ τι κάνεις Λέω άρε κουκουέ τι κάνεις Μην ξεχνάτε ότι το κουκουέ τον έβαλε τον αποστόλ Στο πιγνίδ Όλοι από το κουκουέ περάσαν Λοιπόν που μεγάλε ο νεγάλε είδες? Ε, Αυτά είναι τα ωραία Κυρία μου και Μετά τις δηλώσεις του εθνικοπατριώτη του Μαλακιστάν, του Εθνικού Πατριώτη, Βορίδι για το ελληνοφανέ κατασκεύασμα τη Χούντα, σα μιλάω για το ναζιστό μου τροβορίδι, όπου έκανε δηλώσει και μα είπε ότι θα πάρει τα όπλα να μα ξύσει λίγο την κατάσταση, διότι έχουμε μια τρομερή φαγούρα. Ο Βορίδι με του παππούδε του. Λοιπόν, έχουμε μια τρομερή φαγούρα και είπε ο Βορίδι να πάρει τα όπλα να μα τα λίγο. Λοιπόν ε, έκανε λέει Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έκανε επίθεση Του Βορύδη Κάλεσε το Σαμαρά να τον κάνει ντάτσι ντάτσι Το Βορύδη Για τις ε, φιλοεμφυλιακές δηλώσεις του Διότι Όπως τονίζει η ανακοίνωσή του Το κόμμα της Αριστεράς Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή Δεν είναι μόνο στην Αριστερά Αλλά ήρθε να ενώσει όλους τους Έλληνε Εκείνο που ψάχνουμε μεγάλε Είναι τον επόμενο Που θα πιστέψει. Το ψάχνουμε τον επόμενο που θα πιστέψεις ε, Τον επόμενο που θα πιστέψεις τον ψάχνουμε Αλλά επειδή η ζαργία σου δεν είναι Και όλο, όλο στο τα μάτια του φιδιού σου κάθονται Λοιπόν βλέπουμε ότι μάλλον προς, το, προς την συντηρητική παράταξη Είναι ο επόμενος θα φας Τον επόμενο που θα πιστέψεις ψάχνουμε από Δευτέρα σου λέω Οπότε λοιπόν βορύδε με την παρέα σου πάρ' τα όπλα Και έλα να μας ταξίσει λίγο ε, να μας ταξίσεις ρε παιδί μου Να μας ξάνει, Τα μαλλιά λέμε. Τώρα μην πάει το μυαλό σου Πουθενά και σένα να πούμε Μαζί με τους παππούδε σου Και όλους αυτούς τους Όλα τα φασιστοειδή Ναζηστοειδή καθάρματα Τα οποία έχουν διαλύσει Τα πάντα 70 χρόνια Στην Ελλάδα ε, Επικρατώντας ε, Μαζί με τους ναζιστές Και ως όργανα Οποιασδήποτε εθελόδουλης και κυβέρνηση η οποία πέρασε τα τελευταία 70 χρόνια από την Ελλάδα. Αυτά που λες Βορίδι, με την παρέα σου. Α πάρε και τον Μπουμπούκο. Θα χρειαστεί βοήθεια. Τον πλεύρη και όλα τα παιδιά αυτά που του τρέχει η δημοκρατία από τα παντζάκια. Ναι. Ελάτε με φόρα, με την όπισθεν όπω θέλετε. Λοιπόν, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, θα περάσουμε και σε άλλα ε, κόλπα τα οποία μα έχουν πει υποψήφοι. Για παράδειγμα, ο κύριο Μιλίο. Είναι ο υποψήφιος με την κυβέρνηση που επέρχεται Έχει γούστο Λοιπόν είδα κακό όνειρο ένας Με πήρε τηλέφωνο και μου έκανε μια ανάλυση Η οποία φέρνει πρωθυπουργό Τον Σαμαρά τη Δευτέρα Λοιπόν Αλλά λέω παιδί μου κάτσε Μην πάθουν κανένα κεφαλικό τα παιδιά Ειδικά τη αριστερά. Τέλο πάντων Ο κύριος Μιλιός λοιπόν μας είπε Ότι ο κυβέρνηση θα δώσουμε τροφή στους νηστικούς <κυρίζει> Ακούστε παρακαλώ. Είναι αριστερός ο κύριος μηλίος του αριστερού κόμματο. και θα δώσουμε τροφή στους νηστικούς, θα στεγάσουμε τους άστεγους, θα δώσουμε δωρεάν ρεύμα σε όσους δεν μπορούν να το πληρώσουν, θα μειώσουμε τον φόρο πετρελαίου, θα δίνουμε δωρεάν μετακίνηση στους φτωχού και θα κάνουμε τράπεζα ανάπτυξης. Βουάου! Το παντεσπάνι τι ώρα θα το μοιράζουμε στον κόσμο ρε μηλίε. Τι ώρα το πειράζουμε στον κόσμο ρεμπιλιέ Χορτασμένοι Εγκέφαλοι κυρία μου και κυριέ μου Λιδωμένοι όπως λέγμε, λέγαμε Παλαιότερα εμείς εδώ από αυτό το μικρόφωνο Δεν οροδούν προουδενός Χωμένοι τώρα σε αριστερές Καταστάσεις διότι Ο μιλιός α πούμε Για παράδειγμα Αν τον έβαζες ξέρω εγώ τον Με άμφια Τι περισσότερο τι λιγότερο θα έλεγε από έναν Μητροπολίτη α πούμε Του τι περισσότερο, τι λιγότερο Αυτά λοιπόν ε, Αυτή είναι η, η αριστερά ε, Ενέτη 2015 Κυρία μου και κυρία μου Η οποία Θα ταΐσει τους φτωχούς είναι, ε, Θα κάνει συσήτεια Θα τους μαντρώσει Τους δώσει Στέγη Και θα κάνει όλα φατα... αυτά ε, Έτσι είναι η αριστερά Στις αυτές τις εποχές μην κοιτάζω άλλες εποχές α πούμε. Εντάξει. <μήθει> Ο Τσίπρα είναι σαν του Χάρι Πότερ. Αμαν. Ο Τσίπρα είναι σαν του Χάρι Πότερ. Υπουργό Βενιζέλος. Χωρί βενιζέλος. Ωχ, Βενιζέλος. Καλή σας μέρα να έχετε. Μπέτα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά Μου θυμίζει εδώ μια φίλη Έτσι κάνανε και οι Τούρκοι λέει Γι' αυτό κάνανε εδώ, έχουμε και το ημαρέτε εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι Πτωχοβέ, ναι, κάτι τέτοιο ήταν Να τρώνει φτωχή Είδες λοιπόν, ε, τι άλλο θέλουμε Οθωμανική αυτοκρατορία Θα έχουμε σε λίγο Ω, Μαζέψτε τα σόβρακα Λοιπόν μου λες, ε, Ναι, έτσι κάνανε ρε. Κάνανε πτωχοκομεία Κάνανε διάφορα το, τα ελέη Απ' τη μία έχει τα ημαρέτ Των Οθωμανών με τζαμιά και τέτοια Και απ' την άλλη έχει τα ελέη Έχεις πάρει χαμπάρι ποτέ τα ελέη τι, τρο... τι τρώνε στον κόσμο Τι δίνουνε Τα ελέη ναι Λοιπόν είναι σαν το Χαριπότερ μα μας Είπε ο Βενιζέλος ο Τσίπρας Αλλά θα συνεχίσουμε αν, αν χρειαστεί Θα συμμαχίσουμε με συγχώρηση ε, ε, ε. Βαγγέλη μου Εσύ θα συμμαχίσεις ε, Εσύ είσαι με όλους η απορία δεν είναι αν θα συμμαχήσει ο Βενιζέλος με, το, με τον Τζίπρα η απορία είναι ακόμα και με την καινούργια αριστερά κυβέρνηση ο Βενιζέλος θα είναι πάλι αντιπρόεδρας, υπουργό. πάλι τα ίδια <Τι> μια ερώτηση κάνουμε στους αγαπημένους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ αν ήθελε κάποιος να μας μιλήσει, να μας κοιτάξει έστω και πλάγια αλλά μπα σε παρακαλώ πολύ <Τι>, τι έχουμε, αμάν Αμάν! Λοιπόν, μεγάλε Πρόσεξε Πες μου το φίλο σου, λένε κάποιοι Να σου πω ποιος είσαι Απ' τη στιγμή Απευθύνομαι στον αγαπητό ΣΥΡΙΖΑ Που Σε υποστηρίζει η Μαργέτα Γεννάκου Του Κουτσίκου Λοιπόν, ε, πρέπει να αρχίσει να, να αναρωτιέσαι Για την αριστεροσύνη σου Διότι η κυρία Μαριέτα Γεννάκου Του Κουτσίκου μας είπε δεν λένε αλήθεια όσοι ισχυρίζονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει ο Ρημαγδό. Σοπα! Τότε, δε... στο σποτ έκανε σποτ η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά τα φράγκα τώρα. Λίγο μεγάλε, όπου δεν θα μείνει τίποτα. Εν δημοκρατία αυτοί γράφουν την ιστορία πριν. Δεν θα μείνει τίποτα και θα λένε με το μήνα. Το Φλεβάρι θα πεινάσει. Το, το Μάρτιο θα... δεν θα έχει βενζίνη να κινεί τα μάξι το Πάσχα δεν θα, δεν θα, θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ Στα λένε μήνα με το μήνα τι θα γίνει Οι ίδιοι τύποι που τη Δευτέρα θα κυκλοφορούν πάλι με τα λέξου. Θα τρώνε και θα πίνουν σούσι Και θα πίνουν τα δικά τους, ξέρεις εσύ Οι ίδιοι τύποι οι οποίοι θα συναγελάζονται μεταξύ τους Πάνω στον πόνο σου Λοιπόν, γιατί τη Δευτέρα αυτή μια χαρά θα είναι Εσύ θα συνεχίσεις να είσαι ανασφάλιστο. Ανευμεροκάμα του. Διότι δόξα το Θεό ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε δε θέλει να φύγουμε από το Ευρώ. Δόξα το Θεό και εδώ ο Θεός. Παντού ο Θεός μεγάλε. Διότι άτσι μας λέει η κυρία Γεννάκου που του Κουτσίκου ότι δόξα το Θεό που και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να φύγουμε από το Ευρώ. Το Θεό ή Ευρώπη. Ο Θεός το Ευρώ ή Ευρώπη είναι ένα. Η Αγία πια. είναι η Ευρώπη, το ευρώ, και βάλε και ένα περιστέρι μέσα ρε παιδί μου Βάλε και ένα περιστέρι να την κάνουμε τριάδα Βάλε Οπότε κυρία μου και κυρία μου Αφού δεν θέλει να φύγει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το ευρώ Όπως μας είπε η κυρία Μαριάτη Ταγιανάκη του Κουτσίκου Δόξα να έχει ο Γιαραμπί Διότι μεγάλε δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι <coughs> Να συγχωρείς. Το πολιτικό σύστημα Χρειάζεται πετυχημένου στη ζωή Μ Αυτό το είπε ο Σταύρος ο Ο αρχηγός του κόμματο των Ποταμίσιων Το νέο το καινούργιο άτομο το οποίο ε, θα κυβερνήσει. Πρόσεξε το πολιτικό σύστημα χρειάζεται πετυχημένου στη ζωή έχουν χάσει λέξεις στην έννοια τους Διότι είπαμε στην Ελλάδα Ειδικά τα τελευταία 30-40 χρόνια Ο πουλημένος λέγεται πετυχημένος Ο κλέφτης, το λαμόγιο, ο εθνοπροδότης Λέγεται και πετυχημένος το ιδανικό ήταν το πούρο μήκονος, το lifestyle, ήταν η επιτυχία. Αυτό είναι ο επιτυχημένος. <Ρε> λοιπόν, αυτούς χρειάζεται το πολιτικό σύστημα κατά τον κύριο Θοδωράκη και νομίζω ότι το δείχνει με την προτίμησή του και το εκλογικό σώμα. <Ρε> Ορίστε. <Μπορείς, Ρε> ότι... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν ένας φίλος εδώ λέει ότι η πετυχημένη της ζωής δεν είναι γλίφτες σαν το Θεοδωράκι. Είναι οι βιοτέχνες, οι οικοδόμοι, οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή στέκονται στην ουρά Για τις 100 δόσεις και βλέπουν και κοιτάνε πως θα επιβιώσουν από αυτή τη λέλα των τον και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο Απόλυτο δίκιο Διότι κυρία μου και κυριέ μου Ο κάθε Θεοδωράκης τώρα Ο Θεοδωράκης έχει και αυτό στην πλάκα του Αλλά όπως έλεγε και ένας φίλος παλιά όσοι, Με όσους γελάσαμε Αυτοί μας πηδήξαν στο τέλος Λοιπόν και έχει η ζωή Έδειξε ότι έχει ε, δίκιο Πέρα για πέρα Λοιπόν ε, πετυχημένος λοιπόν ε, το, το λαμογιστάν όλο Με το Θεοδωράκι Πάνε λοιπόν και αυτοί να σε κυβερνήσουν Και θα σε κυβερνήσουν Αλλά μη σε μεγάλη. Τώρα θα σου πούμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές Μετά τις εκλογές λοιπόν Επειδή η κατάσταση μάλλον δεν θα στρώσει Διότι Αυτός ο, αυτός ο, ο μαυροκόρακας Που με πήρε τηλέφωνο χθες Μου είπε ότι Κατά 99,9% πάμε και για δεύτερο γύρο εκλογών. Μπιτ μαυροκόρακα σου λέω, ένα καλό νέο δεν είπε. Εκτός από το σενάριο της Πρωθυπουργίας του Σαμαρά. Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου, ε, μετά τις εκλογές, μετά τις εκλογές θα ιδρύσει κόμμα και ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Δεν το θυμόσαστε τον Βαρύπα που αριστερή-δεξιή κεντρώει πάνω-κάτω, πέρασα δόθε... Το λέγανε πόσο καλός πολιτικός είναι και πόσο και τα λιμάν και τα λιμάν Ενομίζω το θυμό σας οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου αφού θα ιδρύσει μετά τις εκλογές κόμμα και ο, ο... ο κύριος Παπαδόπουλος κοιμόμαστε ακόμη πιο ήσυχοι αλλά αλλά αλλά αλλά πιο ήσυχοι νομίζω κοιμόμαστε όλοι μαζί τον ύπνο του δικαίου από τη στιγμή παρακαλώ Απορίες βάζει εδώ και ένα φίλο Για ποιο λόγο λέει κάνει Αφού πάει για τέσσερα χρόνια Κυβέρνηση μετά τις εκλογές Λέει για ποιο λόγο κάνει κόμμα ο Παπαδόπουλος και γιατί άραγε Βιάστηκε και ο Γιοργάκης 15 μέρες Πριν τις εκλογές Τι να σου πω Ό,τι και να σου πω θα σε κουραδέψω Δεν μπορώ να σου πω τίποτα δεν μπορεί να είσαι καλά, δεν μπορεί να είσαι μέσα στο μυαλό του. Δεν μπορεί να ξέρει τι εντολές παίρνει από τα αφεντικά του. Πού να ξέρω, Βέβαια. Αυτοί παίρνουν εντολέ. Λοιπόν, πού να τι ξέρω τι εντολέ. Πάντω, εκείνο που θέλω να σου τονίσω είναι κοιμή σου κι εσύ ήσυχο. Διότι πέρα από τη δημιουργία του κόμματο του κυρίου Παπαδοπούλου, πολεμάει η Μέρκελ όπω τα ακού τώρα. Πολεμάει να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Ωραία, βγήκε η αντάρτσα, η Μέρκελ στο βυνό. Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ Όλοι δουλεύουν να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ Φιλιππινέζι, Μαλαισιανί, Κογκολέζι, Μέρκελ, Σαμαράς, Τσίπρας Μαριέτα, Γιαννάκου, Του Κουτσίκου, Γκλέτσο. Όλοι, όλοι παλεύουν να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ μεγάλε Γιατί αν δεν μείνει η Ελλάδα στο ευρώ Την έβαψε σου λέω Γι' αυτό όμω επειδή η αφεντική να δουλεύει για την πάρτι σου Έχει σηκώσει τα μανίκια σου Λέω Κοιμήσου ήσυχος Κοιμήσου ήσυχο Έχεις εξασφαλισμένη Πάνω απ' όλα την αξιοπρέπειά σου γερμανοτσουλιά μου <Το> Ορίστε Ναι, στα λέω Ακόμα και ο Μοσκοβρωμή Ο Μοσκοβισή πως το λένε ο Επίτροπος Οικονομικών δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ αλλά πρέπει να πληρώνετε εντάξει, εντάξει ρε Μοσκοβισή θα πληρώνουμε, δεν είναι ε, κατάλαβες εντάξει ρε ποιος, ποιος είπε ρε Μοσκοβισή ότι δεν θα πληρώνουμε ρε όλα θα τα πάρετε ρε όλα ρε Μοσκοβισή μη σκιάζεσαι ρε Μοσκοβισή ρε παιδιά είναι φοβερό έτσι όλοι παλεύουν για την Ελλάδα για να μείνει στο ευρώ η Ελλάδα τι άλλο θες ρε και άλλο θες ρε μεγάλη <Οίστε> Ορίστε Ακόμα και ο φίλος του Τσίπρα Ο Γιούγκερ Μην με παρεξηγείτε τώρα ο φίλος Ο Τσίπρας δεν είχε σκεστεί να γίνει πρόεδρος Ο Γιούγκερ Έστειλε κι αυτός μήνυμα Η Ευρώπη θα συμπαρασταθεί στην Ελλάδα Όσο η Ελλάδα θα πληρώνει. Παρακαλώ Γι' αυτό εγώ σαν την καλάμιά στον κάμπο έχει δίκιο ρε έχει δίκιο ρε Ψκαρομούσκαρο της Έλα γεια Έλα γεια Ναι ναι Δημοκρατικά ρε Εθνιβροζώνα Έλα γεια Ρε να πούμε αυτό ο τηλεακροατής έχει απόλυτο δίκιο Είδες ρε μου λέει η αντιδραστήρα Ότι αυτό θα πει να έχει φίλους και συντρόφους Αυτό θα πει να σε το κόσμος Οι σύντροφοί σου Να σου στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης Άλλοι να παίρνουν τα όπλα να σε υποστηρίξουν Για παράδειγμα ο Γορίδης Λοιπόν Και Εσύ να πούμε κάτι σαν την καλαμιά στον κάμπο Τι να κάνω άλλο Κάθομαι Μπορεί να μην κάτσω σε κάποια κατάσταση Αυτό λοιπόν Και δεν είμαι για τέτοια Μπορείστε Λοιπόν ευχαριστώ πολύ κύριε τηλεακροατά μου Λοιπόν διότι μην ανησυχείτε Δεν πρόκειται να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ζώνα Γεια σου ρε Βασίλη από την Άουσα. Τι κάνεις ρε παλιγάρι Εσύ είσαι με την Ευρωπαϊκή Ζώνα <χει> Δεν βέβαια δεν μπορείς αλλιώς Κυρία μου και κυριέ μου δεν μπορώ να σου περιγράψω με τα Ρήγη συγκινήσεως, τα, τα τσιρνιάσματα τα οποία ένιωσα, όταν διάβασα τις δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέα Αχ, ε, Γεωργίου Αχ Παπανδρέα, στο Reuters. Δεν χρειάζεται να είμαι στην πολιτική για να είμαι βουλευτής. Αμάν. Έχουμε μεγάλα νησιά εδώ στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να πάω σε ένα μακρινό νησί και να παίζω με την κιθάρα μου. Με την κιθάρα σου... Είσαι σίγουρος... Α, α, εντάξει τώρα κατάλαβα Τόσο καιρό έπαιζες κάτι άλλο Και εμείς σε παλαμακίζαμε Τώρα θα αξχοληθείς με την κιθάρα σου Εντάξει Μπράβο, θα πάει σε ένα μακρινό νησί Βέβαια να σου πω μεγάλε Ότι νομίζω ότι στη Σύφνο Δεν θυμάμαι ποιο, σε ποιο νησί Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί Θα το θυμηθώ όμως ε, όποιοι προσπαθούσαν να πλησιάσουν σε κάποιες παραλίες βγαίναν κάτι φουσκωτή εκεί και τους έδιωχναν διότι είναι η διοκτησία Παπαντρέου. Αυτό τον νησί θα ένοει ο Γιουργάκη. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραίο αυτό που μου είπε εδώ. Η φίλη τηλεακροάτρια Μου λέει ε, Καταρχάς το νησί είναι ίιος παιδιά Εκεί ήταν ε, χιλιάδε τρέματα Δεν μπορούσα να πλησιάσει Διότι ήταν, είναι η διοκτησία του Γιουργάκη Μάλλον εκεί θα πάει Αλλά μου λέει τηλεακροάτρια εδώ η φίλη Ότι θα είναι ο πρώτος μουσικός στην ιστορία Που θα παίζει την κιθάρα του Θα σπάνε οι χορδές και θα τις αλλάζει παίζοντας. παίζοντας Και θα παίζει και κάτι άλλο ταυτόχρονα Του μπελέκι του μην πάει το μυαλό σα αμέσως Στην πονηριά Διότι είσαστε μπιτ για μπιτ Πονηροί άνθρωποι Κατάλαβες οι χορτασμένοι τι κάνουνε μεγάλε Παρακαλώ Παρακαλώ Μάλιστα <Καισόλυ <vrai> Θα το πω, θα το Θα το πω Θα το πω Θα το εμείς μαζί όλοι τις κιθάρες μας Ναι, έγινε Εμείς παίζουμε τις κιθάρες μας ακούγοντάς τους και ψηφίζοντάς τους μεγάλε Τις κιθάρες μας τις παίζουμε πολλά χρόνια Ξέρεις το εσύ όπου κιθάρα βάλε Ναι, κατάλαβες Αλλά ο κύριος τηλεακροατής Προτείνει το Γιώργο τον Παπανδρέο Να ξεκινήσει τη ε, Τη μουσική του καριέρα Παίζοντας την κιθάρα του Το τονίζουμε Από το Καστελόριζο Από εκεί για να κλείσει τον κύκλο Εγώ το πρώτο νομίζω ε, Τραγούδι που πρέπει να διασκευάσει Και να παίξει ο Γιώργος Είναι το Τάκα Τάκα Το Τάκα Τάκα Ναι Λοιπόν Ο Γιωργάκης Μεγάλε Και ο κάθε Γιωργάκης Δεν έχει κανένα πρόβλημα Κανένα μα κανένα πρόβλημα. Άλλοι έχουν το πρόβλημα. Α, κι αυτοί που έχουν το πρόβλημα τρέχουν και ψηφίζουν τον Γιουργάκη. Ορίστε. Να. Ναι, ναι, ναι. Ναι, στο λέει καθαρά σοσιαλιστή ψηφοφόρε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι αραχτός Για σένα ρε κουράζεται ρε Ρε για σένα τα δίνει όλα ρε Και του να το να παίζει την κιθάρα του ρε Να την παίζει μέχρι τα βαθιά γυράματα Διότι αυτοί δεν πεθαίνουν κιόλας Μεγάλη... Ας περάσουμε τώρα σε κάτι σοβαρό Βέβαια το σοβαρά δεν σε ενδιαφέρουν Αλλά εμείς έχουμε ρε παιδί μου έτσι ένα βίτσιο Μια καούρα να τα λέμε Κατάλαβε Δημήτρη αυτό κάνουμε σε κάθε εκπομπή για το Φαραωνικών Διαστάσεων εργοστάσιο της Ελληνικός Χρυστός στις Κουριές έδωκε άδεια ο υπηρεσιακός υπουργός περιβάλλοντος άδεια δόμησης. Χωρίς να έχει αρμοδιότητα για την άδεια έδωσε εντολή στους υπαλλήλους της πολιοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη να τελειώνουν την υπόθεση. Καταλάβατε να σας θυμίσουμε απλά ότι πρόκειται για το εργοστάσιο εμπλουτισμού με αρσενικό για την κατεργασία του χρυσού με καμία ασφάλεια, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τους κατοίκους εκεί πέρα, ούτε για τίποτε. Κόπτεται λοιπόν ο υπηρεσιακός υπουργός τάκα τάκα τάκα τάκα, δεν το κλέβω από το τραγούδι του Γιωργάκη αυτό απλά είναι έκφραση τα κατάκα κάνει το παιδί ναι όπως του κάνει να πάρει τη δουλειά να κλείσει η δουλειά με την ελληνικός χρυσός να μπει το νερό στα βλάκι μην έρθει με και καμιά αριστερή κυβέρνηση και χρειαστεί να μην δώσει άδεια λέμε τώρα ρε παιδί μου λέμε αυτά τα ωραία κάμνουνε ναι. και εσύ φυσικά ως ε, φανατικός της ιδεολογίας του ποτάμι του Σαμαρά παρακαλώ oh, no, no. ναι σωστά σωστά σωστά σωστά σωστά σωστά σωστά με διορθώνει εδώ μια φίλη και μου λέει να μπει το αρσενικό στο αυλάκι hey. και φυσικά θα μπει το αρσενικό στο αυλάκι κυρία μου και κυρία μου hey. αυτά τα ωραία κάνουν hey. φανατικέ οπαδέ hey. του ποτάμι του Σαμαρά, του Βενιζέλα ούλων, ούλων μιλάμε ούλων των Σωτήρων μα ούλων εκείνο που έχει μεγάλη πλάκα και σας το λέω δηλαδή με τα λόγια γνώσεως είναι ότι μέχρι χτες με, τι μέχρι χτες υπήρχε μια περίοδος που αυτοί δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν από τη Ροχάλα, από τη Μούτζα από τον Πινελίκι που τρώγανε και τώρα μαζεύουν κόσμο Στείλονται μπροστά στι κάμερες Και σου λένε πόσο μαλάκα είσαι ε, βα, Κάνουνε διαφημίσεις με παιδάκια Άλλη κτηνοδία κι αυτή, Λοιπόν Κάνουνε και τι δεν κάνουνε Ο Σαμαράς, δεν το έχω μαζί Μας είπε ότι το σεξ Είναι καλή ώρα για σεξ Κάνοντας πρόβες ε, Για να κάνει τηλεοπτικό σπότ Και να σε κοιτάξει τα μάτια Ο Γκαβός Ο Γκαβός, τώρα να σε κοιτάξει τα μάτια ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν αγαπητέ μου σου μιλάνε για αξιοπρέπεια ποιοι. Ποιοι. Μα οι άνθρωποι οποίοι δεν είναι απλά αναξιοπρέπει. Δεν έχουν ίχνος αξιοπρέπειας και τσίπας πάνω του. Σου μιλάνε για Θεό ποιοι. Οι εντελώς όχι άθεοι από, ε, πώς θα το πούμε, θέση άθεοι. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τα πάντα να προσβάλλουν και να ξεφθυλίσουν κάθε ιερό και όσου. Σου μιλάνε για αξίες ποιοι. Τα λαμόγια Τα λαμόγια μιλάμε Μιλάμε για μεγάλα λαμόγια Να τόσο μεγάλα λαμόγια Θυμόσαστε παλιά που είχαμε μιλήσει Για την ένεργα Που είχε Αγόρατες ρεύμαση από την ένεργα Και αυτή πήρε τα λεφτά 350 εκατομμύρια ευρώ Και τα πήγε στο ξωτηρικό Ναι Πως το λέγανε τα δυο μπουμπούκια εκεί Το ένα είναι εδώ από τη Βόνητσα να πω Κάτσε να σου πω πως το θυμόσαστε ε λοιπόν αυτά τα μπουμπούκια αφού πήγανε το ένα δεν πήγε καθόλου το άλλο πέρασε από τη, μια βδομάδα από τον κοριδαλό και έκανε πάρτο στη Μύκονο ξεζάλωνε χάλατε για δισεκατομμύρια λοιπόν δεν δε, δε τους ακουμπάει τίποτα τώρα λοιπόν πρόσεξε μεγάλε για να δεις ποιου ψηφίζεις αυτούς ψηφίζεις τον ένεργα ψηφίζεις μεγάλε πρόσεξε αυτούς Κάναν αίτηση να επιδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ Να μην τώρα γίνω κουραστικός Είδες για μια ακόμη φορά τι σημαίνει ΕΣΠΑ Λοιπόν Για φωτοβολταϊκό πάρκο στη Βιωτία Και μάλιστα επειδή εξέρνουν και αυτή την κατηγορία της κατάχρησης Έλα ρε που κατηγοράτε τα παιδιά τώρα σας παρακαλώ πολύ Προτείνουν να δώσουν πίσω 100 εκατομμύρια Από τα 350 Λοιπόν Για να μην έχουν τα παιδιά τώρα και Εντάξει σε παρακαλώ πάρα πολύ να πούμε κυρία μου και κυρία μου Κατάλαβες μεγάλε Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση Η πραγματικότητα είναι αυτή Αυτή είναι η πραγματικότητα Και όχι η μπουρδα Η οποία σου απευθύνει Ο κάθε αναγκέφαλος Δίνοντάς σου δύο λεπτά για να διαβάσεις το φυλάδιό του βγαίνοντα μπροστά στην ωραία πύλη μιας εκκλησίας Ή κάνοντας κολοτούμπες Δίνοντας 50 ευρώ Σε ένα κανάλι Σκουνενέ για να πει αυτά που έχει να σου πει. Τι να σου πει ο Έρμος έσπατο ξύπνη. Ατί του τα τα. Εσύ θα πάρει τα παπάρια σου. Έλα γεια. Αμάν μου καγκούρ για τη Λεα Το έσπα μεγάλε Τα έχουμε ξαναπεί Είναι ένα ωραίο μεγάλο κόλπο Το οποίο τρώνε οι ίδιοι Τα λαμόγια τα μεγάλα Και το και το κοκαλάκι Στα μικρολαμόγια Εδώ γύρω που τρέχουν και παλαμακίζουν Και τι μας είπε ο Στο σποτ Ψηφίστε με λέει για να καταλάβετε Τώρα γιατί έγραφε ο γιατί να γραφω ηλίτη άραγε Από ανάγκη είχε κόψιμο Είχε μια φαγούρα στο Λου γιατί ναι μου Κυρία ρε μου, σας παρακαλώ Βοηθήστε μας Αλλά δεν σου λέω τώρα να πούμε Έγινε Η γαλάζια ειλίτη Σε παρακαλώ πολύ Και διανοούμενη για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Συναντήθηκαν στο Λικαβητό Και προτάθηκαν τρόποι προστασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών των μελλοντικών αντιφρονούντων Άκω τι μαλακία τους δένει <Τι> Δεν τηλεακροατή μου με τώρα ρε. Βγήκαν στο Αντάρτικο οι γαλάζιες γκόμενες Ά, Έλα ρε την όνη δούνια από να ρε. Έλα ρε Την Άντζελα τώρα που είναι με, το... με το με το νέο δημοκρατίο λοιπόν αααα λοιπόν που λες. λοιπόν θα αντισταθούν σε μια αυριανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μπροστά το που θα έρχεται με την νοοπίστεν την Όνη Δούλια την Άντζρα και όλα αυτά τα Μπρορίτσια, ναι λοιπόν και θα και κάνανε γιάφκα στο λικαβιτό μεγάλε για το αντάρτικο που θα κάνουν για το αντάρτικο που θα κάνουν οι γαλάζιοι διανοούμενοι. Διότι υπάρχουν και τέτοιοι. Ε, ας, ποιο να σου πω ένα παράδειγμα, ο Μπαλτάκος ας πούμε. Δεν δηλαδή είναι γαλάζιος διανοούμενος. Ε, έχουν γράψει και βιβλία θες να σου τους πω τώρα έναν έναν άσε να πω, Δεν βαριέσαι και εσύ να... Αμάν! Αμάν αμάν αμάν! Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι συνταγματικός. Έλα ρε παιδί μου, ανησυχούσα κι εγώ μήπως κρίνει ότι δεν είναι συνταγματικός και οι πολίτες μπορούν μόνο να πάνε στα δικαστήρια για να αμφισβητήσουν την αντικειμενη και αξία του κίνητου τους. Πού να τα βρει λέει Συμβούλιο της Επικρατεία, Καλά, εντάξει. Οι Παπαντρέιδες, οι Καραμανλοθρεμένοι, ξέρω εγώ Σαμα όλο αυτό το πράγμα έχουν ο άλλος ο Έρμος τώρα πού να τα βρει να πάει στα δικαστήρα ρε μη μας τρελαίνεις μη μας τρελαίνεις 네! σίγγεσά λίμον λες μεγάλε άντια να πούμε κανένα σοβαρό τώρα να πούμε κανένα σοβαρό ξεφτύλα ορίστε γελανή Α αυτό, αυτό είναι σελομόντι αντιλίψι. Με το μουρό, με το μουρό. Ωχ, Του μιλά θέλα για. Ένα σενα σελομόντι αντιλίψι. Ωχ, oh, την عاشου κάνω γαλανί, να γίνεις μαυρομάτα. Αυτή είναι η σολομπόδια αντίληψη μεγάλε Μεγάλε Μας δουλεύουνε Τους λίγους δεν σου λέω τους, τους απέναντι από όλο αυτό το σύστημα Μας δουλεύουνε χοντρά σου λέω Χοντρά μας δουλεύουνε Λοιπόν Πάλε τώρα κάτι σοβαρό Εντάξει δεν σε ενδιαφέρει αλλά να στο μεταφέρω Στα δημόσια νοσοκομεία Υπάρχει μια πραγματική κόλαση έτσι στην ουρά καθημερινά 20 έως 40 ασθενείς περιμένουν κρεβάτι για την εντατική στη, στη βάζονται σε ομαδικούς θαλάμους με φορητούς αναπνευστήρες Το προσωπικό τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα το προσωπικό, εντάξει Λοιπόν, στην ουρά ο κόσμος γίνεται ρεπούσι το κυγκλίδωμα και καθόμαστε και ακούμε το, το κομμωτήριο και το βαμμένο νύχι, το κάθε ξέκολο στο μυαλό, να μας λέει ότι θα μας σώσει. Μεγάλε, ενώ η πραγματικότητα, την οποία βιώνουν οι ατυχείς, οι οποίοι βρίσκονται στην ανάγκη να καταφύγουν σε ένα νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού, είναι τελο, όχι τραγική. Είναι, είναι τραγική μπορείς. Πατρινό. Ναι, ναι. ναι, ο κόσμο πεθάνει σαν τα ψάρια και ξεκινάει το πατρινό παρακαρναβάλι. Κατάλαβε μεγάλη oh. μου! Μου είχε πει μια φίλη που πριν ώρα, το ξέχασα, μου διέφυγε. Ε, γιατί άραγε είχαν βάλει ο ε, ημερομηνία την 22η Μαρτίου για εκλογέ. Ε, η τράπεζα η μεγάλη και ήρθε αυτό και το έκανε αναπαραγωγή στην Ελλάδα και ο, ο Σιριζέος, ο Σταθάκης, δεν θυμάμαι ποιος γιατί άραγε το συνδυάζω τώρα και με το Μαυροκόρακα αυτόν που μου είπε διάφορα ε, δύο σενάρια το ένα εκ των οποίων πραγματικά με τρόμαξε δηλαδή ότι τη Δευτέρα θα είναι πρωθυπουργό πάλι ο Σαμαράς όχι με εντάξει για μας, εντάξει. και να είναι τα ίδια θα είναι τα ίδια, να ήταν τα ίδια θα ήταν καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά το δεύτερο σενάριο, λοιπόν, πολύ παίζει. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, βλέποντα αυτό το, το πατρινό καρναβάλι, το οποίο ξεκινάει ο νούπο, άλλα γλέντια και άλλες χαρές για όλη την Ελλάδα. Καρναβάλια, γλέντια, ώρα θα γίνει τσίπι. Πόπι στο κυκλίδομα, αυτή την κόλαση, λοιπόν, αν σου χτυπήσει, να χτυπήσω κι εγώ ξύλο, η ατυχία την πόρτα, θα τη ζήσει. Στη δημόσια κατάσταση της Ελλάδας Μα νοσοκομείο είναι Μα οτιδήποτε άλλο Ο κόσμος Με αναπνευστήρες Τους διαδρόμους Και οι μπουμπούκοι Γενικώς οι μπουμπούκοι αυτής της ζωής Οι ανεγκέφαλοι αυτής της ζωής Να τρέχουν πίσω από τον κάθε Ταλέπορο, τον κάθε καημένο Για να τον κάνουν βουλειφτή Ναι, συμπήρει πολύ δηλαδή να τον κάναμε βουλή αυτήν τον παιδί Αμασδιορίκη Μπορείς το Μα προσβάλλουμε το καρναβάλι Ναι έπιξε το φαγκελάκι Όχι Αχ, ποδιάφορα ωραία κάνω Ναι, ας την περιοχή μας Δεν μιλάμε για μας, είμαστε καλοί Η άλλη είναι άντε και εσύ τώρα άντε και ναι, έλα, Δεν μιλάμε ποτέ για μας, είναι το πρόβλημα, ρε Πόσες φορές θα το τονίσουμε αυτό Παρακαλώ Μπορείστε <σκομίου> ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε τηλεκρότερ <σκομίου> Λοιπόν κόλαση λοιπόν στα νοσοκομεία Έχουμε τα παιδιά που φεύγουν 200.000 νέοι Μετανάστευσαν μέσα σε 4 χρόνια 200.000 νέοι το καταλαβαίνεις το έχεις πάρει χαμπάρι πατέρα που τρέχεις πίσω από του Σουτήρα. Yeah, yeah. <ΣΣΣΣ> Για Σου του yeah. Σουτήρας, δι' yeah. <ΣΣ> του Γιώργου, Δεν θα έρθει ο Γιώργος, θα αφήνω την κιθάρα του. Δεν έχεις <ΣΣ> λόγο να ζεις. Θα πάμε στην αυλία του Γιώργου, δεν θα έρθει ο Γιώργος. Θα πάμε στην αυλία του Γιώργου, να μας πέξει το άσμα, το τάκα-τάκα. Λοιπόν, πρόσφυγες, 150 παιδιά άκουγου τώρα Παρακαλώ Τι να κάνω Φίλε μου, καλέ ο, τα, τα παιδιά τώρα το μόνο που ακούνε είναι να φύγεις Να πας αλλού να ζήσεις, να βρεις δουλειά και τέτοια Αυτή είναι η κατάσταση Ποιος θα σπρώχνει τα παιδιά να φύγουν Μόνα τους φεύγουν τα παιδιά. Yeah. Μην νομίζεις. Yeah. Τέλος πάρει. Yeah. Πάντως 150 παιδιά πρόσφυγες βρίσκονται υποκράτηση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. Παρακαλώ. Έγινε ρε φίλοι. Λοιπόν, 150 παιδιά πρόσφυγες βρίσκονται υποκράτηση στο, στην Αμερική. 8 μήνε απομονωμένα, ξυπόλυτα, στιβαγμένα, χωρί του γονεί. Καλά, καταλαβαίνεις τώρα να πούμε τον ταχάο που έφτιαξε εκεί η Ενωμένη Ευρώπη. Η Ενωμένη, το ταχάο που, που έφτιαξε η Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, ε, για την πραγματικότητα την οποία θέλουμε να μιλάμε εμεί και τα όνειρα τα οποία βλέπετε εσείς με τους σωτήρες σας λοιπόν θα ήθελα να στο τέλος τώρα που φτάνουμε στην εκπομπή επειδή είπαμε ότι εντάξει, το να αντέχεις τη μαλακία του καθένα είναι εντάξει την αντέχεις την να κάνει, στο τόσα χρόνια αυτή είναι μίλησε στον Αντένα λοιπόν ο, ο αρχηγός της Σιριζαίκης και αυριανή Πρωθυπουργικής κατάστασης ο κύριος Τσίπρας και έκανε λόγο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και δανειακή σύμβαση λοιπόν και είπε προσέξτε προσέξτε για την ιδρυτική συνθήκη της Ευρώπης ΕΕ. και λέει προσέξτε ότι η ιδρυτική συνθήκη της ΕΕ δεν είναι η λιτότητα. Έτσι λέει ο Τσίπρας. Έτσι λέει ο Τσίπρας. Και δεν είπε και άλλα θα διαπραγματευτεί και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Επειδή του Τσίπρα, ό,τι του λένε λέει, εμείς θα σας διαβάσουμε τη διακήρυξη του αρχιτέκτονα της ΕΕ, Ζαν Μονέ, σας το έχουμε ξαναπαρουσιάσει το 1947. Λέει λοιπόν η ιδρυτική διακήρυξη από το Ζαν Μονέ «Δεν θα υπάρξει ειρήνη για την Ευρώπη αν τα κράτη συνεχίζουν να βασίζονται στην εθνική κυριαρχία». Οι χώρες της Ευρώπης είναι πολύ μικρές για να εγγυηθούν στους πολίτες τους την αναγκαία ευημερία και την κοινωνική πρόοδο. Τα κράτη της Ευρώπης θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία και την ομοσπονδιακή μορφή αυτή λοιπόν είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΕ κύριε Τσίπρα εντάξει και όπως έλεγα και σε έναν μουσικό παλιά δεν έχει σημασία να από κάτω είναι 500 και δεν καταλαβαίνουν πόσο καλαμπόρτσις είσαι παίξε για τον έναν που καταλαβαίνει οπότε κύριε Τσίπρα μην απευθύνεσαι σε όλους σαν να είμαστε μαλάκες λοιπόν ενημερώσου πρώτα και ή να ενημερωθούν αυτοί που στα λένε και μετά βγες και πες μας για ιδρυτικές διακηρύξεις για την Ευρώπη για την οποία κόπτεσαι και όλα αυτά τα οποία μας λες Παρακαλώ Ζήτω Ναι Ναι ε, μω ρε, τα θυμάται αυτά Ευχαριστώ, ευχαριστώ Χαίρετε Λοιπόν, για αυτή την ιστορία του Ζαν Μονέ Τον οποίο ονομάζουμε και Μποράκο των Εθνών Την έχουμε όλοι αναρτημένη Και όλη την ιστορία πως ξεκίνησε και πως έγινε Στο δεύτερο μπλουγάκι που έχω Το ραδιολόγο Στο ραδιολόγιο Παρακαλώ ναι. Λοιπόν, να μπείτε εκεί να το δείτε η Ευρώπη και τα λοιπά θα το δείτε εκεί πέρα όλη την ανάλυση του, με την ιστορία του Ζαν Μονέ όλοι, όλα αυτό το αλλά τελικά ένας καθαρός αριστερός θα έπρεπε να απαντήσει τι γουστάρει την ομοσπονδιοποίηση χωρίς εθνική αξιοπρέπεια και όλα αυτά που λέει η ιδρυτική ιστορία της ΕΕ, της ΕΕ ή τα άλλα διότι η Αλέξη από ότι μας λες δηλαδή Είσαι αριστερός και εσύ Και ο παδί σου Ή λάθος Τέλος πάντων κάνω δεν κάνω λάθος Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι Και ας επιστρέψουμε να κλείσουμε μαζί και δερνή σκοταριά, ασκητό μια στιγμή κι ας πετάνω τη τερνή αγκαλιά της απάνω. Θα πέθαν, θα καθώ. Τα πεθάνω, θα καθό. Αφρινά τη μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχα στα βράδια. Στα σκοτάδια, ασκηθώ μια στιγμή για σπετάνω. Στην τερμία, αγκαλιά τη κι ας πεθάνω λοιπόν Μανόλης Αγγελόπουλος Σόλο βιολί Λευτέρη Ζέρβας Αυτές είναι στιγμές Στις <laughs> οποίες θα ευχόταν κάποιος να είναι παρόν Παρακαλώ Καλημέρα Καλημέρα Ναι ναι ναι Ναι Έτσι Έτσι, σωστά, να είστε καλά Ναι, και θα χορεύουν οι άλλοι, σωστά Δυστυχώ να είστε καλά κυρία Σωστά like Να είστε μέρα so so so Καλημέρα, καλημέρα η φίλη μου η κυρία εδώ okay. Μου λέει έξω από το χορό <coughs> Με συγχωρείτε, πολλά τραγούδια λένε και το, το ζουρνά δεν μας το βαράνε. Τώρα μας το βαράνε εδώ και πολύ καιρό και χορεύουμε. Έχει δίκιο απόλυτο. Παρ' αυτά τελειώσαμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την ε, επικοινωνία, για τις ωραίες παρατηρήσεις σα και την υπομονή σας πάνω από, από όλα να μας ακούτε. Ευχόμεθα να είσαστε ε, απαξάπαντες πάρα πολύ καλά. Για και χαρά σας. τον 1,5 FM Stereo.